Στο όνομα του Πατρό και του Ήπτα ή πνεύματο. Το βασιλέφουράνι παράγει το πνεύμα τη αληθία του πανταχώ παρόν και τα πάντα πληρών. Θησαυρό των αγαθών και ζωής χορηγό αλεθέ και σκύλο ονειμήν. Και καθάρισι ορμά ο πάση κυλίδο και όσων αγαθάτε ψυχά σημεών. Έναν ανορθόδοξο τρόπο προσέγγιση τη έκφραση που είναι με ένα αποτελεσματικό στο βαθμό που δεν δημιουργεί εντάσει. Αλλά δεν είναι επικοδομητικός. Και η επικοδομητική προσέγγιση της σχέσης έχει να κάνει με το να διαγνώσουμε τις πραγματικές διαθέσεις και τα κίνητρα των άλλων, αλλά και τα δικά μας. Και πάντα δεν κρύβεται αυτό που φαίνεται, δηλαδή μια σκληρότητα, αλλά κρύβονται και άλλα αισθήματα που είναι θετικά. Που ίσως η δειλία μας, ο φόβος μας, ή προσπάθεια να δείξουμε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά είμαστε για να αυτές τις παρεξηγήσεις και τις εντάσεις. Και είπαμε ότι εφόσον γνωρίζουμε όσο είναι δυνατόν τα πραγματικά κίνητρα έχουμε τις δυνατότητες να μετα βάλουμε να μεταμορφώσουμε την έκθρα σε μια καλή διάθεση σε καλά αισθήματα δηλαδή η κοινωνική σύμβαση ο τρόπος που ζούμε έχει ένα σύμπτωμα μας κάνει πιο συνθετούς περισσότερο δηλαδή περίπλοκους και λιγότερο παιδιά. Χάνει ο άνθρωπος την αθότητα της παιδικότητας που εκφράζεται με την απλότητα και την πιο άμεση έκφραση των πραγματικών μας αναγκών. Και μας κάνει αυτό που πραγματικά θέλουμε και νιώθουμε και αισθανόμαστε να το εκφράζουμε με διπλωματικότερο τρόπο, με πιο έμεσον τρόπο, φτιάχνοντας διάφορα σενάρια, όχι όμως τόσο ξεκάθαρα. Έτσι μας κάνει λιγότερο κατανοητούς στους άλλους, αλλά και εμεί δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε τον άλλον πώς λειτουργεί. Έτσι, πολλές φορές μέσα σε αυτή τη συνθετότητά μας, όπως είπαμε και πριν, πίσω από μία αρνητική στάση πίσω από την κατάκριση πίσω από τις επικρίσεις μας ή τις αντιρήσεις μας ή τις αντιρήσεις και τις επικρίσεις άλλων ανθρώπων κρύβεται η ανάγκη του ανθρώπου για προσοχή, για ενδιαφέρον όταν κανείς νιώθει περιθωριοποιημένος ή αγνοημένος Ήμειονεκτικός προσπαθεί με μια αντίδραση, με μια αντίρρηση, με μια επίκριση να κινεί την προσοχή των άλλων ανθρώπων. Δεν έχει την αφέλεια, την καλή αφέλεια του παιδιού να πει έχω αυτές τις ανάγκες και επειδή είναι δήλωση αδυναμίας σε αυτό το πράγμα το εκφράζει με μια αίσθηση δυνάμεως ότι εγώ σε κρίνω γιατί εγώ ξέρω ποιο είναι το σωστό και είμαι δυνατός. Και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσει εντύπωση και να στρέψει τα βλέμματα και την προσήκεια των άλλων πάνω του. Αυτό δεν είναι κατανάγκη έχθρα, ούτε διάθεση στην πραγματικότητα σύγκρουσης, αλλά περισσότερο δείχνει μια διάθεση ενδιαφέροντος προς αυτόν. Πώς λοιπόν κανείς μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτή την περίπτωση σε έναν άνθρωπο που ή και εμείς ήδη μπορεί να είμαστε σε αυτή τη θέση που αναζητούμε τον ενδιαφέρον του με μια αντίδραση η αντίδραση στην αντίδρασή μας προκαλεί μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν θεραπεύει την κατάσταση. Η καλοσύνη όμως και ο σεβασμός προς κάποιον που δεν το αξίζει είναι σχετικό αυτό, που νιώθει ότι δεν το αξίζει, έτσι όλοι αξίζουν λοιπόν, mm. τη στιγμή που δεν έχει μάλιστα προσδοκίες για κάτι τέτοιο είναι που εξουδετερώνει κανείς την εχθρότητα και μεταβάλλει τον ανθρώπους σε φίλους. Όταν δηλαδή κανείς δεν προσδοκεί μια θετική στάση μάλιστα όταν προκαλεί τον άλλον και συναντά καλοσύνη και σεβασμόν όταν δεν νιώθει την προσωπική του αξία όταν δεν νιώθει την αξία του αυτό το πράγμα το ανατρέπει αυτόν τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα λειτουργούσε και μεταβάλλει έναν εχθρό σε φίλον. Οπότε σαφώς Μπορεί να έχουμε εχθρούς, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε τον εχθρό μας σαν εχθρόν. Με ποιον τρόπο, <coughs> αντιμετωπίζουμε τον άλλο ως φίλο και όχι ως εχθρόν όχι όταν τον αντιμετωπίζουμε με μία διάθεση να τον κάνουμε καλά. Γιατί αυτό τι σημαίνει, όταν πλησιάζω κάποιον να τον κάνω καλά με έναν ιεραποστολικό ζήλων σημαίνει ότι έχω αποδεχθεί ότι άλλος είναι χαμηλά. Ότι έχει ανάγκη την φροντίδα μας, τον νύκτο μας. Τον θεωρώ άρρωστο. Αυτό όμως δεν κάνει καλό στον άνθρωπο. Πότε τον αντιμετωπίζουμε τον άλλον σωστά με την πεποίθηση ότι άλλος έχει αξία. Όταν λοιπόν σε μία σχέση νιώθουμε ενώ έχουμε καλά αισθήματα και καλές διαθέσεις δεν βλέπουμε την ανάλογη ανταπόκριση και αντιδρούμε οφείλεται κύριε σε αυτόν τον λόγο ότι δεν αποδίδουμε στον άλλο την αξία την οποία έχει αυτό το πράγμα τον πνίγει τον άλλο του δίνουμε αγάπη και τον πνίγει. Γιατί τον πλησιάζουμε σαν κάτι χαμηλότερο. Σαν κάτι που δεν έχει αξία και προσπαθούμε να το δώσουμε με την φιλανθρωπία μας ή με τη στάση μας μία αναξία. Είναι χαρακτηριστική στάση του Κυρίου μας. Με τον Ζανχαίο που είχαμε προχθές, Ενώ ήταν αρχιτελώνη ήταν πλεονέκτη, Ξεζουμούσε τους ανθρώπους και του εκμεταλλευότανε. Ο Κύριος θέλησε να πάει στο σπίτι του ή τόσου Αγίους γύρω Του και επέλεξε Αυτόν διέγνωσε ο Κύριος τον πόθον Του για την αλλαγή για την αλήθεια και πριν πει το Ήμαρτον και να δώσει καρπούς μετανοίας καρπούς που δείχνουν τη διάθεσή Του για αλλαγή ο Κύριος πήγε στον οίκον Του γιατί για να Του δώσει τις προϋποθέσεις μετανία. μετάνοια έχει ο ο πιστεύει στην αξία Του δεν είναι εγωισμός αυτό. Δεν είναι εγωισμός ο άνθρωπος να πιστέψει στην αξία που δούσε ο Θεός και στις δυνατότητες τις οποίες έχει. Όταν λοιπόν, αν προσέγγισε ο Κύριος με έναν ελεκτικόν τρόπο και του έλεγε έλα εδώ αρχιτελώνει, έλα πατεώ να διάλυσε ο ανθρώπους, θα ύψουνε τα τείχη. Θα έλεγε τι δάσκαλο είναι αυτός. Θα απομακρυνότανε. Και δεν θα είχε μετάνοια. Όταν έρχεται ο Κύριος και τόσο κόσμο. Επιλέγει ο κύριο να μπει στον σπίτι αυτού τι δείχνει Με διάλεξε Κάτι έχω κάτι αξίζω Αυτό λοιπόν δίνει στην ψυχή Και λέει αξίζω Αυτός λέει ότι αξίζω Αλλά τότε έρχεται η αυτοκριτική Δεν αξίζω και τόσο πολύ Όταν μάλιστα διαμαρτύριε το κόσμο σκέλη Μάμε σε ποιο πηγαίνει. Δεν ξέρεις ποιος είναι και βγαίνουν όλα στην επιφάνεια. Ακούει ο Ζανχείος τη διαμαρτυρία του κόσμου που είναι εκεί η φωνή που λέει την αλήθεια ότι δεν είμαι εντάξει. Αλλά αυτός έρχεται και αντιδρά σε αυτό το σύστημα του κόσμου και τη ηθική και μου αναγνωρίζει αξίαν τότε ρίχνει όλες τις άμυνες. Πέφτουν τα τείχη. Παραδίδεται. Έτσι αλλάζουμε τον εχθρόν και γίνεται φίλο μα. Αλλά εμεί είμαστε και εμεί μικρόψυχοι. μικρόνοε. Φοβισμένοι κι εμείς Γιατί ο άλλος κλέβει γιατί φοβάται και εμείς είμαστε ενάρετοι γιατί φοβούμεθα Ο καθένας είτε επιλέξει την αρετή Είτε την κακία Δεν λύνεται το πρόβλημα Της πραγματικής του κατάστασης Αλλά διακρίνεται, διακρίνεται η πραγματική του κατάσταση από το κίνητρο Γιατί κανείς μπορεί να είναι ενάρετος Όχι από αγάπη για την αλήθεια Από δειλία. Από μια προσπάθεια να δικαιωθεί. Τι λέει στο Φαρισαίο. Λέει προσήφηκε το εν εαυτό. Στεκόταν απέναντι στον Θεόν. Κοίτα στον εαυτόν του πάλι. Ούτε στον αδελφόν του στον Θεό. Προσπαθούσε να δικαιωθεί με την αρετή του. Δηλαδή προσπαθούσε να βρει μια ατομική δικαίωση. Γιατί, Γιατί δεν πίστευε στην αξία του. Να δούμε λοιπόν ο Αβάς Δωρόθεος τι λέει. Κάνουμε μία αρχή. Συγκατάκριση. Και εκεί θα συζητούσουμε άλλα θέματα. Θα δούμε σε συνέχεια. Λοιπόν λέει ο Αβάς Δωρόθεος στην αρχή του λόγου του περί κατακρίσεως. Από τον αδεχτή μια μικρή αβας στην αρχη του λογου του περι κατακρισεως απο τον δεχτεί μια μικρη υποψια για τον πλησίον από τον λέγει τι σημασία έχει ανακούσει τι λέει αυτός ο αδελφός τι σημασία έχει αν πω κι εγώ αυτόν τον έναν λόγον Τι σημασία έχει αν δω πού πάει αυτός ο αδελφός Ή τι πάει να κάνει αυτός ο ξένος Αρχίζει ο να αφήνει στις δικές του αμαρτίες Και να απασχολείται με τη ζωή του πλησίον Από εκεί φτάνει κανείς στην κατάκριση Στην καταλαλιά, στην εξουδένωση Τα διακρίνει παρακάτω αυτά τα τρία Από εκεί πέφτει σε όσα κατακρίνει είναι πνευματικός νόμος αυτός. Ό,τι κατακρίνουμε το κάνουμε εμείς στη συνέχεια. Είναι πνευματικός νόμος αυτός. Ό,τι κατακρίνουμε το ίδιο θα κάνουμε. Όχι γιατί μας τιμωρεί ο Θεός. Αλλά για να μας μάθει να αγαπούμε. Να συμπάσχουμε. Να έχουμε συμπάθεια στον αμαρτώλο. Να έχουμε ποιοίκια. Να έχουμε συγκατάβαση. Να μην είμαστε ξυπασμένοι. Από εκεί λοιπόν πέφτει όσα κατακρίνει. Επειδή δεν φροντίζει για τις δικές του κακίες, επειδή δεν κλαίει όπως είπαν οι πατέρες των πεθαμένων εαυτόν του, δεν μπορεί τίποτα απολύτως να διορθώσει τον εαυτόν του, αλλά πάντοτε απασχολείται με τον πλησίων και τίποτα δεν παροργίζει τόσο τον Θεόν, τίποτα δεν ξεγυμνώνει τόσο τον άνθρωπο και δεν τον οδηγεί στην εγκατάλειψη όσο η καταλαλία, η κατάκριση και η εξουδένωση του πλησίον. Αυτό το κομματάκι. Μα είναι αρκετό. Για να δούμε τι. Ότι η αιτία το πτώσεό μα γενικότερα αλλά και συγκεκριμένα στην κατάκριση είναι ότι δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Τα δικά μας προβλήματα τα προβάλλουμε στον άλλον. Και δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας γιατί δεν έχουμε προσωπικών χρόνων. Και δεν έχουμε προσωπικό χρόνο γιατί δεν θέλουμε να έχουμε προσωπικό χρόνο. Γιατί ο προσωπικός χρόνος, ο χρόνος που αφιερώνουμε στον εαυτό μας, θεωρείται χαμένος, περιττό χρόνος. Θα δούμε τώρα την έννοια του περιτού χρόνου. Σε μια κοινωνία που καταξιώνει τη δράση και αρνείται την ησυχία ως κάτι περιτό αλλά κάπου λέει κάποιος ότι η νοστιμιά της ζωής είναι το περιτό μας φοβίζει το περιττό, δηλαδή ενασχόληση με τον εαυτό μας και θέλουμε διαρκώς να δρούμε να δημιουργούμε και το ένα και το άλλο και το παράλλον λοιπόν ο προσωπικός χρόνος όταν λέμε είναι σαφώς ξεκάθαρο. Τον ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Ασχολούμαι με τον εαυτό μου με διάφορους τρόπους. Είτε για να αμαρτήσω, είτε για να ψυχαγωγηθώ, είτε να δω τον εαυτό μου βαθύτερα μέσα του. Γι' αυτό θα πούμε. Και αυτή η ενασχόληση με τον εαυτό μας στην ουσία είναι μια διαδικασία προσευχής. Η πραγματική Ενασχόληση με τον εαυτό μας είναι η προσευχή Η προσευχή λοιπόν είναι ένα ησυχαστικό έργο. Σήμερα θα δούμε ένα συγκλονιστικό κομματάκι του Αγίου που γιόρταζε χθες του Αγίου Γριούρη του Θεολόγου που ανατρέπει όλο το σύστημα σκέψης της εκκλησίας μας σήμερα Θα το έλεγα παρακάτω αλλά μου ήρθε τώρα Δέστε τι λέει ο Άγιος καταρχήν εμείς σήμερα στην Εκκλησία επειρασμένοι από ένα κλίμα δράσεως θεωρούμε χρήσιμη την Εκκλησία να παράγει έργο και η εκπρός της εμείς και οι πιστοί και τα λαϊκά μέλη προσπαθούμε να αποδείξουμε τη χρησιμότητα της Εκκλησίας αναφέροντας τι έργο κάνει και έργο έχει να κάνει με το πόσα ιδρύματα έχει και πόσα πνευματικά κτίρια φτιάχνει. Χωρίς όμως σωστή βάση και τις απαραίτητες πνευματικές προϋποθέσεις που είναι η διαχείριση του περίτού. Δέστε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προς το Μέγα Βασίλειο. Για να δώσουμε μία έτσι ένα πλαίσιο να το καταλάβουμε. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ήταν ο πιο ρομαντικός ο πιο ευαίσθητος από τις τρεις ιεράρχες άνθρωπος που δεν ήθελε την φασαρία και έφευγε προς την ερημιά και μάλιστα είχε και μια τάση καθαθυλψούλας δηλαδή ήταν είχε μια τάση μελαγχολίας σαν προσωπικότητα όταν επρόκειτο να ανέβησε τον επισκοπικό θρόνο και αν δεν όλοι και έγιναν τας για το δικό του όνομα σε και λέει αν εμεί που διδάσκουμε την ειρήνη, τσακωνόμαστε για το θρόνο αυτό και τι είμαι εγώ, γεια σας, και έφυγε. Και γράφει τώρα στον, στον Μέγα Βασίλειο το εξή. Μας κατηγορίζει λέει για αργία και ραθυμία. Γιατί ούτε πετύχαμε τα στοιχειώδη. Ούτε έχουμε αναλάβει επισκοπικές ευθύνε. Ούτε ριχνόμεθα ο ένα κατά του άλλου. Όπως κάνουν τα σκυλιά που τους έριξαν κάποια τροφή ανάμεσά τους. εξουσία, τα δολώματα του κόσμου. Λοιπόν, για μένα λέει η πιο μεγάλη πράξη είναι η απραξία. Πώς ακούγεται αυτό στην εποχή μας που θέλουμε να αποδείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Για μένα λέει η πιο μεγάλη πράξη είναι η απραξία. Και για να μπορέσεις να δεις κάτι από τον καλό μας, μας αυτό τόσο πολύ την απραξία, ώστε να πιστεύω ότι μια τέτοια στάση είναι μέτρο μεγαλοψυχίας. Και ότι αν όλοι μας εμιμούντο, δεν θα υπήρχε καμιά αναστάτωση στις εκκλησίες, ούτε θα ξέπεφτε η πίστη με το να γίνεται όπλος της του ενός κατά του άλλου. Δηλαδή την πίστη για να τρώγουμε ας με τον άλλο για να υποστήριζε καθένα στις θέσεις του. Λοιπόν, αυτό δεν λέει τίποτα καταρχήν. Λέει όμως ότι μια τέτοια στάση είναι μέτρο μεγαλοψυχίας. Γιατί μεγαλοψυχίας. Καταρχήν δεν μπαίνει ο σε μια δικασία σύγκρουσης για να αποδείξει κάτι στον εαυτό του. Πολύ περισσότερο δεν μπαίνει σε μια δικασία ο άνθρωπο. Μιας προσωπικής, μανιακής, νευρωτικής δράσης για να αποδείξει τον επιτυχημένος. Γιατί πιστεύει κάπου αλλού είναι επιτυχία. Είπαμε κάτι, ότι η Εκκλησία δεν αποδεικνύει την αξία της σε ιδρύματα και σε πνευματικά κέντρα. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τα κάνει ή τα απορρίπτουμε. Αλλά αν δεν υπάρχει σωστή προϋπόθεση δεν έχει νόημα αυτό. Ο κόσμος έχει ανάγκη έναν λόγο που να είναι σωτήρος και θεραπευτικός. Και όταν λέμε όχι μόνο λόγο, έχει την κουβέντα. Μια στάση ζωής, έναν τρόπο ζωής, ένα βίωμα που να έχει μέσα του χάριν Θεού. Τότε όλοι θα γίνουν φιλάνθρωποι και ο καθένας θα φτιάχνει και ένα ίδρυμα από μόνος του. Χρειάζεται λοιπόν να διαμορφωθεί αυτή η προσωπικότητα η οποία έχει έμπνευση. Έχει πνοή Θεού μέσα του και την ενεργοποίησε αυτή την πνοή. Αυτό δεν μπορεί να το βρει κανεί αν δεν αγαπά την ησυχία και δεν λέει τον εαυτό του και αν δεν εκτιμά το περιτόν και αν δεν λατρεύει την απραξία. Ξέρω τι είναι αυτά τα πράγματα. Έχω τις δουλειές μου. Κάνω δυο να βγάλω πέρα. Έχω τα παιδιά μου. Έχω την γυναίκα μου, έχω τον άντρα μου. Τι είναι αυτά τα... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό να ιεραρχίσουμε τα πράγματά μας. Να ιεραρχήσουμε τη ζωή μας. Αν ό,τι και αν κάνουμε δεν μας επιτρέπει να σταθούμε λίγο απέναντι από τον εαυτό μας, δεν αξίζει τον κόπο. Είναι χαμένο. Όπως δηλαδή εκτιμούμε ότι πρέπει να κάνω αυτή την επένδυση για να μου αποφέρει αυτό το κέρδος και θέλω να είναι μεγάλη ζημία αν χάσω κάτι γιατί πρέπει να να ταΐσω το ισάρκα μου και τη δική μου και τον παιδιό μου και να ζήσω άνετα. Γιατί με τον ίδιο ζήλο δεν αξιολογούμε τις ανάγκες της ψυχής μας και τις υπάρξιός μας. Και δεν το λέμε με έναν ηθικιστικό τρόπο ενός μελλοντικού παραδείσου. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Έστω και σαν μια ανάγκη ούτε πνευματικής καταστάσεω, Μιας ψυχικής ισορροπίας. Ούτε αυτό το επιλέγουμε. Όπως δηλαδή είναι πρόβλημα η τεμπελιά. Το ίδιο και χειρότερο πρόβλημα είναι η δράση. Πολλές φορές η πράξη μέσα στην Εκκλησία που μας πιάνει να σώσουμε τον έναν να σώσουμε τον άλλον είναι δικές μας ενευρώσεις που θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι. Όταν μέσα στην οικογένεια. Θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι. Τι λέει ο άλλος. Δεν θα κάνω τα λάθη του πατέρα μου. Αυτό τελείωσε. Το κάνει. Μου, από τη στιγμή που το είπε είναι χαμένο παιχνίδι. Και εγώ θα γίνω σωστός πατέρας. Και αγωνιά με τα μανίες με τα, για να σώσει τα παιδιά του. Να τα κάνει σωστά. Και τι γίνεται. <Στον> Παθαίνει. <Στον> Όταν κάνει δεν το κάνει δεν το με ισορροπία και δεν είναι ξεκάθαρο μέσα σου. Τότε αυτό θα βρει τέτοιε συγκρούσει, τέτοιε εντάσει και άγχη, που είσαι γεμάτο ψυχολογικά προβλήματα, και μετά μιλούμε για πνευματική ζωή. Δεν είναι δυνατόν. Ο άνθρωπο πάσχει από δύο πειρασμού. Ο εξαριστερόν πειρασμό, που το σκληρό τον κάνει πιο σκληρό, το θρασίδι τον κάνει θρασίτερον. και τον εκδεξιών πειρασμό, τον ευαίσθητο τον κάνει υπερευαίσθητο. Υπάρχει η πλάνη της κακίας, υπάρχει η πλάνη της καλοσύνης που προσπαθεί ο άνθρωπος να γίνει ένας Θεός μικρός, να ελέγχει τα πράγματα. Όταν η δράση μας, γιατί δρούμε τόσο πολύ, για να ελέγχουμε τα πράγματα, γιατί αν δεν ελέγχουμε τη ζωή μας τότε η ζωή μας εκτίθεται στον φόβο. Μα αν εγώ δεν τα τακτοποιήσω, τι θα γίνει, καταστράφηκα, ποιος θα έρθει να με βοηθήσει. Είναι αυτό που λέμε. Και ο καθένας έχει ένα δικό του μέτρο το τι εννοεί τελικά καλή ζωή. Είναι αυτό πραγματικά έχουμε ή αυτό που υποβάλουμε στον εαυτό μας ότι έχουμε ανάγκη. Όταν λοιπόν εμείς, ό,τι και αν κάνουμε είναι μια προσπάθεια να υποκαταστήσουμε τον Θεόν, να γίνουμε μικροί θεοί των ανθρώπων είτε είμαστε πνευματικοί είτε είμαστε πατέρες αρκικοί είτε είμαστε σύντροφοι ή οτιδήποτε καθένας σε όποιον τομέα και αν είναι κοινωνικής προσφοράς πολιτικής άποψης όταν προσπαθούμε να γίνουμε μικροί θεοί θα σαλέψουμε θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν πάει παραπέρα θα κλονιστούμε και γιατί γιατί όταν εγώ θα θυσιαστώ για τον άλλον Ταυτόχρονα απαιτώ από τον άλλο μία αναγνώριση. Όταν θυσιάζομαι για τον άλλο, κτίζω την εικόνα μου. Και για μένα ο μεγάλος πανικός είναι η μην κάνω τίποτα και η εικόνα μου. Σε αυτού που θέλω με θαυμάζουν. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Αυτό είναι σκλαβιά. Ο άλλος μπορεί να είναι δάσκαλος, ο άλλος καθηγητής. Και λέει εγώ είμαι σωστό. Στο σχολείο μου θα είμαι τέλειος. Πολύ καλή αυτή η σκέψη. Πάρα πολύ σωστή να είμαι συνεπής ένας ο οποίος ένας κοινωνικός φορέας κάπου αλλά για ποιον λόγο όταν δούμε έναν άνθρωπο να είναι τελειωμανής και με άγχος να επιτελεί αυτόν που επιτελεί γιατί έχει αυτή την άποψη ότι πρέπει να είναι εντάξει αυτό του γεμίζει χίλια δύο προβλήματα. Και είναι οφέλημο να γκρεμιστεί αυτό. Είναι οφέλημα άνθρωπος να κάνει λάθη. Για να ανοιχτεί. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό της σωστή στάσης από το λάθος στάση όταν αυτό που κάνουμε με έναν τέλειον τρόπο γεννά ταυτόχρονα και σκληρή κριτική αντί των άλλων. Και απαιτούμε και από τους άλλους να είναι τέτοιοι σαν εμάς. Γιατί θεωρούμε ότι εμείς αυτό είναι το σωστό. Όταν λοιπόν βιάζουμε τον άλλον να γίνει όπως εμείς πιστεύουμε ότι τα πράγματα είναι σωστά. Και δεν έχουμε συγκατάβαση. Δεν έχουμε εσωτερική ευρύτητα. Δεν έχουμε είναι το, το, το δείγμα ότι τα πράγματα δεν τα προσεγγίσαμε σωστά. Λοιπόν, η προσευχή, ο προσωπικός χρόνος, είναι ένα ησυχαστικό έργο. Μας φέρνει σε επαφή με τον εαυτό μας. Οι πιο πολλοί άνθρωποι αισθανόμαστε άβολα όταν σταθούμε απέναντι από τον εαυτό μας. δεν νιώθουμε καλά. Και προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό με το να απορροφηθούμε από κάτι άλλο. Ή ακόμα η αδυναμία μου να έρθω απέναντι από τον εαυτό μου με κάνει να με τους άλλους. Είτε θετικά είτε αρνητικά. Αρνητικά με την κατάκριση, θετικά με όταν ασχολούμαι με τα προβλήματα των άλλων διαρκώς. Όταν κάποιος άνθρωπος ασχολείται διαρκώς με τα προβλήματα των άλλων κάποιο πρόβλημα έχει. Προσπαθεί τα δικά του προβλήματα προβάλλει στους άλλους προσπαθεί να δει το πρόβλημα του άλλου για να μην το δει το δικό του προσπαθεί να σώσει το πρόβλημα του άλλου για να μην σώσει τον εαυτό του το πρόβλημα του εαυτού του άρα βλέπουμε από εδώ ότι η κάθε φιλανθρωπία δεν είναι πραγματική φιλανθρωπία ο διάλογος με τον θεών και ο διάλογος με τον άνθρωπο είναι αριλοσυμπληρούμενα ο διάλογος με τον θεόν που δεν έχει διάλογο με τον άνθρωπο είναι η στάση του Φαρισαίου είναι στην ουσία ενα διάλογος μόνο με τον εαυτό μας εν εαυτό στεκόμαστε στον εαυτό μας ο διάλογος με τον άνθρωπο χωρίς διάλογο με τον Θεό δεν υπα... δεν... καταργεί την ιερότητα και τη μυστηριακότητα της σχέσης με του ανθρώπου. Ο Θεός είναι στην ανθρώπινη κοινότητα αλλά δεν ταυτίζεται και με αυτή. Είναι παρόν ο Θεός στην ανθρώπινη κοινότητα αλλά δεν ταυτίζεται με αυτή. Και τα δύο χρειάζονται. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δεν μπορείς να λες ότι έχει σχέση με τον Θεό αδιαφόροντας για τον άνθρωπο. Ούτε μπορείς να ασχολείτες αληθινά με τον άνθρωπο όταν μπορείς να έχεις επαφή με τον Θεό. Να το χαλαρώσουμε λίγο. Έρχεται κάποιος και μου λέει και δεν ξέρω ποια γυναίκα να διαλέξω. Έχω δυο. Και μπερδεύομαι. Κοίταξε του λέω. Ο Θεός τι θέλει μου λέει. Μην ανακατεύσεις στο Θεό. Γιατί ό,τι και να σου πει ο τέλο αυτό που θα κάνει η συζήτα θα, θα, θα επιλέξει. Συνήθω ε, οι άντρες λένε «Αχ, ο Θεός να μου δώσει έναν άνθρωπο». «Πάτερ μου, τι θέλει ο Θεό, μου δείχνεις κάποια γυναίκα». «Δεν είναι όμορφη, δεν μου αρέσει». «Ετως, τι, τι ρωτά τον Θεό. <Κι> Έρχεται η άλλη και σου λέει «Ο Θεός δεν μου δώσει κάποιον». Δεν, κάποια... δεν έχει πολλά χρήματα. «Ε, τι θέλεις τον Θεό, τι το ρωτάς τον Θεό. Όπω. <Κι> Έρχεται λοιπόν και μου λέει: Κοιτάξτε, το μόνο που μπορώ να σου πω είναι επειδή μια σχέση. Αυτό που είναι σημαντικό δεν είναι μια εφημερή αίσθηση ότι περνώ καλά τώρα, αλλά αν υπάρχουν δυνατότητε διαχρονικά να γίνει ένα με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί με το γάμο δίνεται αυτή η ευλογία, αλλά δεν είναι. Δίνεται η δυνατότητα. Δεν γίνεται και πράξη, δεν αποφασίσει ο άνθρωπο. Να μπορεί να πει μια κουβέντα συνήθω με κάποιον άνθρωπο. Ξεκινέει να κάνεις μια φαντασία, να βρω από την θεά τον Θεό. Αλλά στέλος λέει, τουλάχιστον μια κουβέντα να μπορώ να πω. Λοιπόν, αυτό που είναι σημαντικό, είναι αν μπορεί ο άνθρωπος να βγει από τον εαυτό του. Και σίγουρα, δεν βγαίνει από τον εαυτό ένας ο οποίο υπολογίζει το πάντα τι κερδίζει. Τι θα αποκτήσω, τι κέρδος θα έχω. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω... Να επιλέξει τον άνθρωπο εκείνο που συνειδητοποιεί την εσύ σου, την νοιάζεται για σένα. Ό,τι δηλαδή και μακριά να είσαι σε ζεσταίνει η μνήμη του. Και είστε, η εσύ ότι αυτός, αυτή νοιάζεται. Είσαι καλά. Είσαι κουρασμένος. Είναι καλά η υγεία σου. Έχεις να φας. Να σε φροντίσει να νιώθει οι άντρε που παίζουν μάγκε, σαν να σαν... θέλουν τη μανούλα του, ένα χαδάκι. Λοιπόν, να αισθάνεται ότι έχει αυτήν τη στοργή, αυτή την αίσθηση. Μια στοργή όμω που δεν είναι υπολογισμένη από τον άλλο, βρε παιδί μου, ότι να σου δώσα τόσο για να μου δώσει εσύ μετά αύριο. Μια έτσι έξω. Και αυτό σημαίνει ότι αυτό ο άνθρωπο έχει θεών μέσα του. Έχει δηλαδή προποθέσει, τέτοια νοημοσύνη μπορεί να βγει από τα πλαίσια, τα κλασικά, και να κάνει κουβέντα. Αυτό ήταν εσφυής άνθρωπος και το κατάλαβε ίσως δεν το δίνω τώρα να το καταλάβετε αυτή η αίσθηση που σε αγκαλιάζει η ενέργεια το πρόσωπο του άλλου σε περιθάλπει σε ελευθερώνει σε αναπάβει σε ηρεμεί καλά τι είπες πάτερ μου μου λέει αλλά εμείς... δεν είναι και η γυναίκα μου τα ακούσει Κοίταξε του λέω. Ο άντρα πιο πολύ είχε να γίνεται ακούσει. Γιατί η γυναίκα έχει πολύ μέσα τη τέτοιου ενέργεια. Αρκεί να την ενεργοποιείς σε αυτήν την κατεύθυνση. Εσείς το σίγουρο γυναίκα είναι η Φεριτίνη. Έχει αποθήκη μέσα τη πάρα πολύ τέτοια ενέργειας και εκ της φύσεώς της. Πότε αναπάστη μπορεί να το ενεργοποιήσει. Αλλά στο χέρι σου είναι να ενεργοποιήσει αυτήν την διαδικασία με το να κάνεις εσύ πρώτος αυτή την κίνηση. Τη προσφορά. Του ανοίγματο. Αλλά πώ να κάνει ο ένα το άνοιγμα στον άλλο όταν είναι υπολογισμένο. Τι θα κερδίσω, τι θα χάσω, τι προπτυχίε είχα, τι στόχου είχα, τι φαντασίε είχα. Και αυτό γιατί το σύνδεουμε με αυτά. Γιατί ένα άνθρωπο μπορεί να βγει κατά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό αν έχει σωστό διάλογο με τον Θεό. Αν το περιττό το διαχειρίστηκε σωστά. Αν δηλαδή ήρθε σε επαφή με τον εαυτό του. Εμεί μόνο εξωστρεφώ λειτουργούμε και με εξωτερικά κριτήρια βλέπουμε τη ζωή μα και του ανθρώπου. Έρχεται η άλλη και μου λέει: Πάτερ, δεν γίνεται αυτό. Όποια σχέση και αν κάνω, χαλάει. Διάζουμε εξορκισμού, μάγια έχω. <laughs> λέω: Πριν σε διαβάσω, λέω: Κάνω ένα τεστ. <coughs> λέω: Θα τις προτείνω δύο να κάνουμε πλάκα. Δεν θα αντιδράσει. <coughs> τη προτείνω δύο και μου λέει: Αχ, δεν μου αρέσει δεν είναι όμορφη. Α, κατάλαβα. <laughs> <laughs> δεν θε κάτι άλλο θέλει. Όταν λοιπόν ο καθένας πιάνει κάποιες φαντασίες μέσα του και καθορίζεται η ζωή του με αυτό και νομίζει ότι αυτή του η θα το δικαιώσει για όλα τα θέματα και αυτό που θα βρει ο Θεό, ε, δεν γίνει να δουλέψει. Γιατί οι άλλοι μένουν μπακούρια. Γιατί το ψάχνουν συνεχώς να δηλαδή το τελειότερο. Γιατί εκεί θα σωθούν. Το βλέπουμε σαν λύση σωτηρίας. Όχι σαν λύση σχέσης και σωτηρία και σχέσεω. Σαν λύση ασκήσεω. Θέλουμε έτοιμοι να καθόμαστε με σταυροπόδη να έρθει η λύση μας και να σωθούμε χωρίς κόπο, χωρίς τη συμμετοχή μας σε αυτό. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το πόσο ο άνθρωπος δουλεύει μέσα του. Ήρθε ένας, πω, πω τι ωραία που μου το είπε. Σπάνια βλέπω ζευγάρια, μην τρώγονται. <laughs> Κίθε ένα ζευγάρι και ήταν μια χαρά σχετικά δηλαδή. Όλα είναι σχετικά στη ζωή μα. Λοιπόν, και μου λέει το εξή συγκλονιστικό άντρα, και έμεινα χωρί περγαμινέ και πτυχία και χρήματα πολλά, ένα απλό εργαζόμενο άνθρωπο. ξέρω μου Λέει και οι φίλοι μου, η γυναίκα μου δεν είναι μόρφη. Αλλά εγώ την αγαπώ, τι να κάνω? Δεν ξέρω τι αγαπώ. Γιατί έτσι δεν ξέρω. Αυτό να τρέπει όλου του σοφού άντρε, του ρομαντικού και ρωτιάριδε. <ΣΣΣΣ> και αυτή είναι αγάπη που σημαίνει η εκτίμηση του προσώπου αυτός ο άνθρωπος είναι τέτοιος γιατί είναι ταπεινός δεν είναι ξυπασμένος, φαντασμένος και είναι ταπεινός γιατί είναι υπομονητικός δεν μπορώ να πω περισσότερα και είναι υπομονητικός γιατί απλά υπακούει στον Θεό αναφέρεται στον Θεό έχει μια απλή σχέση με τον Θεό εμείς έχουμε κουλτουριάρικη σχέση να λέμε ωραίες ιδέες. Να εξάπτουμε τη φαντασία μας. Λοιπόν, ο προσωπικός μας λοιπόν, ο χρόνος είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με την αυτού τρομάζουμε και τη δική μας ανάγκη για να φροντίσουμε την ψυχή μας επειδή δεν το τολμούμε το κάνουμε στους άλλους. Η προσευχή επίσης ο προσωπικός χρόνος, ο περίττως λεγόμενος χρόνος, η απραξία φαίνεται ως αδράνεια. Δεν παράγει προσευχή κάτι χειροπιαστό. Δεν παράγει έργο. Η, η ανησυχία μας για το σκοπό τη ύπαρξή μα. και η ανεπάρκειά μας που αισθανόμαστε φαίνεται να κατευνάζεται με δράση και πάλι δράση και περισσότερο δράση. η κοινωνία προσπαθεί να επιβιώσει τι ανθρώπινες προσπάθειες. Η ησυχία όμως είναι το σύμβολο του περιτού. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, τις δικές μας προσωπικές δυσκολίες... να τις ονομάζουμε ενδιαφέρον για την οικογένεια ή για τον άλλον χρειάζεται κάποια στιγμή να πάρουμε κάποιες τολμηρές αποφάσεις για τον εαυτό μας να κόψουμε κάποια πράγματα να έχουμε περισσότερο χρόνο για παράδειγμα να κόψουμε κάποιες υπηρορίες δεν μπορούμε θα πεινάσουμε μα εμείς πεινούμε ολόκληροι. όλο το έννοι μας είναι σε μια κατάσταση πείνα. ...και ταλαιπωρίας. Όταν όμως δεν έχουμε στιγμή... ...να σκεφτούμε... ...να αισθανθούμε... ...να κατανοήσουμε τον άλλο... ...τότε... ...μέσα σε αυτή την ένταση... ...βγαίνει και η κατάκριση... ...και η επίκριση... ...και η μιζέρια... ...και η γκρίνια... ...λέω σε κάποια γυναίκα που ήταν σε σύγκρουση... ...με τον άντρα της... Λέω, ...κοίταξε φτάνει βρε παιδί... ...μην κρίνιασαι πολύ... Πιο ήρεμα, μην έχεις αυτήν Ναι πάτερ, είμαι πιο ήρεμη τώρα. Δηλαδή τι, πιο ήρεμη γκρινιά. Απλώς γκρινιάζει πιο απαλά. <laughs> Όταν όμως μέσα μας δεν έχουμε βρει ότι είναι το πρόβλημα και δεν έχουμε έτσι μια ανάπαυση δεν μπορεί αυτό να βγει στη σχέση, δεν είναι δυνατόν. Δεν πάει η ζωή έτσι. Πρέπει λοιπόν, κάποια πράγματα έχουμε την βεβαιότητα, μας είναι απαραίτητα. Δεν κάνουμε αλλιώ λέμε. Χωρίς εμάς δεν πάει ο κόσμος. Χωρίς εμάς δεν προχωράει η ζωή. Και ζούμε αυτή τη μανία ότι πρέπει να κάνουμε και τούτο και το άλλο και το παράλλο. Αν το ψάξουμε μπορούμε να κάνουμε κάποια οικονομία. Να αφαιρέσουμε κάποια πράγματα. Να σεβαστούμε άλλα πράγματα. Καταρχήν να σεβαστούμε την καρδιά μας. Ένας άνθρωπος ο δεν σέβεται και δεν αναγνωρίζει τις προσωπικές του ανάγκες μπορεί να καταλάβει τις πραγματικές ανάγκες του άλλου όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τα δικά του όρια μπορεί να καταλάβει τα όρια του άλλου όταν είμαστε μέσα σε μια παραζάλι μπορούμε να αντιληφθούμε, να υποψιαστούμε ότι ο άλλος μπορεί να μην έχει τις δικές μας αντοχές Λέει, Αφού να αντέχω ό,τι θα ο άλλος δεν να καταλαβώ τον άλλο αφού εγώ ζω έτσι πρέπει να ζήσεις και ο έτσι Αφού εγώ θεωρώ σωστό αυτό και άλλος δεν το καταλάβει. Για να βγω όμως από τον εαυτό μου και να καταλάβω αυτά τα πράγματα για τον άλλο δεν μπορεί να γίνει αυτά δεν έχω προσωπικό χρόνο. Η προσευχή μου κάνει ξεκαθάρισμα. Μου δείχνει εάν θέλω και αν προσέχουμε όχι μηχανικά αλλά πραγματικά τι μου συμβαίνει μέσα μου. Οποιοδήποτε έργο δικαιώνεται εάν έχουμε την ευελιξία να δώσουμε στον άλλο τη δυνατότητα να αναπνεύσει να πάρει λίγο οξυγόνο ελευθερίας να νιώσει αν είναι το άλλος δίπλα μας εάν θέλουμε να μάθουμε ποιοι είμαστε εμείς πραγματικά να φροντίσουμε να μάθουμε πώς αισθάνεται ο άλλος δίπλα μας θέλουμε να δούμε ποια είναι η πραγματική μας κατάσταση να μάθουμε πραγματικά όχι να το πούμε στα ίσια, στα, ίσια, στα ίσια να πει την αλήθεια να μάθουμε πώς αισθάνεται ο άλλος κοντά μας πνίγεται χαίρεται ταλαιπωρείται τι το πώς αισθάνεται ο άλλος κοντά μας δείχνει και εμείς ποιοι πραγματικά είμαστε Διαφερθήκαμε ποτέ Το ψάξαμε Δεν έχουμε χρόνο Αυτό είναι πολυτέλειες Πού να έχω χρόνο αφού αλλού είναι το μυαλό μου Λέει Κάπου δεν το έχω τώρα μαζί μου, ο Άγιος Υσόστομος. Και την προσευχή. Μην βρίσκεται δικαιολογή. Παντού μπορεί να προσευχαστε. Και στην αγορά. Και η γυναίκα λέει όταν και άλλο όταν κάνει εμπορικές συναλλαγές. Παντού. Δεν χρειάζεται θυσιαστήριο. Θυσιαστήριο υπάρχει, είναι η καρδιά μας λέει. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει, δεν υπάρχει συνδεννόηση, εμείς θέλουμε να ακούσει ο άλλο μόνο εμείς πώς αισθανόμα Θέλουμε να το προβάλλουμε τόσο πολύ εμείς αυτό που αισθανόμαστε για να μην ακούσουμε καν τι μας λέει ο άλλος. Ενώ θα ήταν η φροντίδα μας να μάθουμε πώς νιώθει ο άλλος κοντά μας. Σε μια γυναίκα, κατηγόνης άντρας και μέχρι τώρα πιο πολύ. Λοιπόν, ήρθε και μου έλεγε τα προβλήματα με τον άντρα της και έλεγε, έλεγε, πώ να μιλήσω, πάλι, γέλε. Πώ να μιλήσω, έλεγε. έλεγε. Φτάνει! Α εμά να πούμε και εμεί κάναμε κουβέντα τη λέω. Δεν είσαι καλό στι συζητήσει. Φαντάζομαι σπίτι γίνεται. Εγώ που είμαι ένα άγνωστο, δεν μ' να αναπνεύσω. Φαντάζομαι άντρα που τι παθαίνει. <Κι> Όταν λοιπόν δεν μπορούμε να ακούσουμε τον, να ησυχάσουμε και όχι μόνο τα αυτιά μα, αλλά και η καρδιά μα να ακούσει τον άλλο. Να μπει στην θέση του. Τι να πούμε στη θέση του άλλου, Εμεί δεν παίρνουμε στη δική μα θέση. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι Έχω σαν τη δέσποινα Η κάθε προσευχή είναι επικοδομητική Ή αν γίνεται μια πλότητα καρδιάς Ή αν γίνεται μια απλότητα καρδιάς και ζητούμε το έλεος του Θεού. Η αυτοκριτική είναι μια ωραία κουβέντα. Μπορεί όμως και να μην γίνεται σωστά, να μας βοηθάει. Αν η αυτοκριτική δηλαδή γίνεται διάλογος με τον εαυτό μας, διάλογος με τις ενοχές μας, απελπισία, δεν βοηθάει. Πολλές φορές και η αυτομεμψία και ο αυτοέλογος που έχουμε είναι μια μιζέρια τη καρδιά μα που προσπαθούμε ένα επιτιδευμένο κλαψούρισμα να πείσουμε το Θεό για την αναξιότητά μα και τελικά το περιεχόμενο τη προσευχής μα και την εφορά μα είναι ο Ον μα. Ομφαλοσκοπούμε, περιστρεφόμαστε γύρω από την αμαρτία μα και ασχολούμαστε διαρκώ με αυτήν. Αυτή, αυτό ο αυτοέλεγχο δεν είναι σωστό. Ο αυτοέλεγχο όμω που έχει να κάνει αυτό η μου, παραδείγμα και ζητώ το και δεν ασχολούμαι με την αμαρτία μου. Αυτή είναι μια υγιής προσέγγιση. Αν δηλαδή η αυτομεμψία φέρει ελπίδα και η αυτομεμψία φέρει φιλαδελφία, τότε είναι κατά Θεό. Αν φέρνει όμως στενοχώρια, πνίξιμο και δεν μου δίνει όθηση και ελπίδα δεν είναι κατά Θεό. Ε, πάτε ήθελα να ρωτήσω και για αυτό το περιπτό το οποίο αναφερθήκατε. Πότε κατανοεί ο άνθρωπος ότι όχι μόνο δεν είναι περίπτωτό, αλλά είναι πρωταρχικός παράγοντα για την κοιματική ζωή. Τούτο ποιήσε, κακή νομία φιένε. Όταν λέμε περίτω, δεν είμαστε συνεχώ τεμπέληδες, αλλά να είμαστε δραστήριοι. Αλλά να έχουμε τέτοιον χρόνο που να μπορούμε να αξιολογούμε και τη δράση μας. Σωστά. Η δράση μας να έχει έμπνευση, να έχει ζωή μέσα της, να μην είναι νεκρή πράξη. Εμείς τι κάνουμε και αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό, φαντάζομαι ψυχοσωματικά. Κάνουμε κάτι και δεν το αισθανόμαστε. Κάνουμε κάτι μηχανικά, το κάνουμε κάτι καταναγκαστικά. Δεν βρίσκουμε έναν τρόπο και έναν λόγο σε αυτό που κάνουμε, να μας δίνει έτσι λίγο ελευθερία, λίγο χαρά και να ανασάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με το πώς νιώθει η καρδιά μας γενικότερα, πώς είναι η ψυχική μας κατάσταση, η πνευματική μας κατάσταση, και κατά δεύτερο λόγο, ποιο είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό και αν βρει κάμινα λόγο που να αξίζει αυτό που κάνουμε. Γιατί όλα τα πράγματα μπορεί να, αξίζει, να αξίζουν να τα κάνουμε αρκεί να βρούμε και ένα λόγο σε αυτά. Και το πιο μη πνευματικό, φαινομενικά είναι χρήσιμο να βρούμε λόγο και υπάρχει ο λόγο σε αυτό που κάνουμε που μέσα του να έχει χαρά, να έχει έμπνευση, να έχει Θεό. Ένα στοιχείο είναι αυτό λοιπόν και το άλλο είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όταν κάνουμε κάτι. Αν για παράδειγμα κάποιο έχει άρρωστο το παιδί του και το ξυνυχτάει, τώρα είσαι γιατρού και σκέφτεται ότι αυτό θα σώσει το παιδί του, και μπαίνει στα email, ψάχνει γιατρού, ρωτάει για το ένα, ρωτάει για το άλλο, και είναι συνεχώ αυτή η έννοια και είναι ο καλό πατέρα, αλλά δεν αφήνει λίγο περιθώρια προσευχή μέσα του. Δεν χάσει τη λογική να πει: Θεέμαι, εγώ αυτού του κάνω, αλλά στα χέρια σου είμαι. Και να γλυκάνει λίγο τη διάθεσή του, δεν έχει διαφορά. Η διαπράξη στη μια περίπτωση, η ίδια και στην άλλη. Ποια είναι όμω η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, Λοιπόν, αυτό το εντό αγωγού περιττό είναι η ώρα, η μυστική εκείνη στιγμή που η ψυχή κοινωνεί με τον Θεό. Που μπορεί να είναι στο δωμάτιο μας μισή ώρα, μια ώρα, μπορεί να είναι και έξω όταν βρισκόμαστε. Εμεί είμαστε όμω σε μια διαρκή διάχυση. Γιατί αυτό θεωρείται πολύτιμο στον κόσμο. Αυτό αξιολογείται. Ο άνθρωπο σήμερα κρίνεται όχι μόνο από το ότι τρώει αλλά και τι έργο έχει και πόσα πράγματα έχει κατακτήσει και πόση περιουσία έχει σήμερα δεν αξιολογούμε τα πράγματα πως το αναπαυμένος είναι άνθρωπος και αυτό είναι χαρακτηριστικό ακόμη και στην εκκλησία δεν κρίνουμε τον άνθρωπο πόσο προσευχόμενος είναι πόσο έχει τη χάρη του Θεού αλλά τι αμαρτίες έκανε και δεν έκανε μα αν έκανε αμαρτίες και μετένω και η χάρη του Θεού τι σχέση έχει με το να ζεις την αυτοδικία σου και να είσαι ένας κατά τα άλλα άνθρωπος χωρίς πτώσεις; Τα πράγματα λοιπόν αξιολογούνται μέσα στην καρδιά μας. Ο διάφορο όμως είναι ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μικρή. Πού είναι αυτή η διαφορετική Αυτό ακριβώς, ξέχασε το όνομα Θα να είσαι αυτό ακριβώς λέμε. Εμείς μιλούμε για τα έργα χωρίς πίστη. Το περιτώνει πίστη, στο το πούμε έτσι, χαρακτηριστικά. Άρα μιλούμε ότι πίστη, έργα με πίστη. Έργα με επίγνωση. Έργα με τη χάρη του Θεού. Και λέμε ότι εάν να κάνουμε έργα χωρίς πίστη, καλύτερα να έχουμε πτώσει με πίστη που θα μας δώσουν μετά και έργα. Και θα καρποφορήσουν. Πώ <σχερκή> θα Πώ θα ελκύσουμε την έπνευση από το πνεύμα χωρίς να επιτελούμε καταναγκαστικά, το τονίζω καταναγκαστικά, στις εντονές Όταν κάποιον τον αγαπάς, κάνεις κάτι με τα χαράς και δεν είναι καταναγκαστικό, Οποιαδήποτε το προσφρά κάνεις αυτό που αγαπάς. Συμφωνεί αν λοιπόν η καρδιά μας γλυκαίνεται από τον Θεό, δεν είναι καταναγκαστικό έργο, το καταναγκαστικό έργο προέρχεται από το ότι δεν υπάρχει αγάπη προς τον Θεό. Θα πει και ποιος αγάπω τον Θεό. Θα το πούμε διαφορετικά. Ή δεν θα το πούμε αγάπη προς τον Θεό, θα το πούμε διαφορετικά. Εάν το έργο μας το κάνουμε για να δικαιωθούμε και να πάμε με το σπαθί μας στον παράδεισο, θα πάμε με το σπαθί μας στο τρελάδικο. Και αυτό γεννά μια αίσθηση καταπίεσης, καταναγκασμού είναι ο τρόπος που εμείς κάνουμε τα πράγματα τέτοιος μαζί γεννά την αίσθηση της καταπίεσης Φοβά, φοβάμαι ότι περισσότερο από εμάς και πρώτοι εγώ είμαι με τους κανόνες εκκλησίας. Εγώ όχι και τυπολάτρες εσύ μας δουλεύεις τώρα Την να πω και τυπολάτρες. άλλο παρακάτω επόμενη ερώτηση δεν θέλω να την εκφράσω δεν είσαι τυπολάτρες μια ναι, ναι, ναι, ναι. Σε σένα δεν είναι το πρόβλημα της τυπολατρίας Είναι το πρόβλημα της ελπίδας Δεν ελπίδα ναι. Δεν είναι θέμα δεν έχεις ελπίδι Τι κάνεις α πούμε Έχεις λίγο άγχος στη σχέση με τον Θεό Ως πρώην αριστερή Είσαι ηθικήστρια Ηθικήστρια που τα βλέπει τα πράγματα μαυρό άσπρα, καλά και κακά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί είτε συντηρητικό εκκλησία, είτε αριστερό του είδου, είτε το ίδιο πράγμα είναι. Πουριτανοί. Δηλαδή τα πράγματα λεγουμε μαυρό άσπρα. Γιατί δηλαδή, τα πράγματα τελείω διαφορετικά. Και δεν μιλώ πολιτικά, καταλάβατε το πνεύμα. Ποιο είναι. Κάθε πολιτική δημιουργία έχει μια ψυχολογία. Η ψυχολογία του αριστερού είναι ηθικιστική. Που λέει τα πράγματα πρέπει να σου τα αξίζω. Είναι σκάνδαλο για τον αριστερό εγκληματία να σώζεται. Αφού είναι απαταιώνα, αφού έκλειψε το ψωμί των ανθρώπων, πώ να σώζεται. Χρειάζεται να πιστέψει στην αγάπη που ξεπερνά αυτό το μέτρο του δικαίου. Για να είσαι ελεύθερη. Ευχαριστώ, Άννα. να είναι η μου έχει γίνει φορά, αλλά τώρα έστειλαν την ανάγκη να πείσω. Η κοινωνία με τον Θεό, τι στενέ σχέσει μπορεί να έχει με την εκκλησιαστική ζωή, τη σημαντική στα μυστήρια. Είναι εξαιρετικότητα μέσα από όλα αυτά. Κοιτάξτε, αυτό που είναι στοιχείο, πρέπει να το δούμε στην Εκκλησία και το έχουμε αγνοήσει, επηρεασμένοι από το δυτικό πολιτισμό, μιλούμε για μια ατομική προσέγγιση του Θεού. Η προσέγγιση του Θεού όταν γίνεται και στην Ερμιά ακόμα, συνδέεται με την Εκκλησία, συνδέεται με την Οικουμένη, συνδέεται με το όλον. Δεν υπάρχει ατομική σωτηρία. Δεν είναι α πούμε μια ευσεβίξη προσέγγιση Μαστούρωσα τώρα, πήγα στο Θεό Συν έκλαψα και Θεέ μου Και άρα σώθηκα εγώ και οι άλλοι Εντάξει και αυτοί οι καλά ανθρωπάκια είναι Αλλά συνδέεται το μαστούρωμά μου Με το ότι μέσω του Θεού αγαπάω και τον άλλο Και πονώ για τον άλλο Η προσευχή μου είναι προσευχή του κόσμου Και συνδέεται με την κοινότητα Την εκκλησιαστική Όπου δύο ή τρει συνηγμένοι στο αιμό, όνομα Είμαι ένα η συμμετοχή στα μυστήρια είναι η ένδειξη ότι εν σχέση πλησιάζεται ο Θεό. Εν σχέση με τον άλλο. Δεν θα μπορούσε να σου δοθεί η Θεία και η Delivery. Αρθεί, είπα πάει Delivery, αυτά. Αλλά πρέπει να έρθει εκεί, στην Εκκλησία, να ανεχθείς τον άλλο δίπλα σου. Τον άλλο που μπορεί να μυρίζει, να βρωμάει, να γελάει, να κάνει. Να, να κοινωνεί από το ίδιο κουταλάκι τα σάλια του άλλου, να τα έχει και εσύ για αρρώστια του άλλου. Αυτό είναι ενότητα και κοινότητα. Δεν είμαστε καθώ πρέπει αχ μας είναι κατανοιγμένοι αχ τι εκκλησία αυτή έχουν τα παιδιά κάνουν τα δεν λες καμιά φασαρία και το παιδί που θα κρυνιάξει παιδί της γειτόνισης θα είναι και παιδί του δικό σου όλοι μαζί να ανεχθούμε ένα τον άλλο δεν υπάρχει καθώς πρέπει η προσέγγιση του Θεού σε μια οικογένεια σε ένας δευκάρις παντρεμένο παράδειγμα όπως όλη την κυριακή που λέει τηλεόραση παράδειγμα το πάω έναν είναι το να το να δεις τον άλλο στην ελευθερία ναι και δύο είναι θρησκευόμενοι να προσπαθήσεις εισαγωγικά να το πείσεις να κάνει κάτι θεωματικό θα σπάσει η τηλεόραση <Ρι> καλά που είναι και τον <Ρι> καλά που είναι και τον να πάει να δει <Ρι> λοιπόν κοιτάξτε η κάθε περίοση τελείως διαφορετική δεν μπορούμε να μπουν γενικότητε. Αν όλο και ποιο άνθρωπο είναι αυτό που αναφέρεστε τι χαρακτήρα έχει. Αλλά γενικότερα να πούμε αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρίσκουμε σημεία επαφή με τον άλλο. Δηλαδή, να βρούμε ένα τρόπο προσέγισή του. Ένα. Δεύτερο, να ξεπεράσουμε τι μονέ μα. Δηλαδή, μια γυναίκα, για παράδειγμα, τώρα μια το αναφρέται έτσι, που ενοχλείται που ο άντρε βλέπει μπάλα, γιατί ενοχλείται, Γιατί προτιμά την μπάλα από εμένα, ζηλεύει την Πάλα. Τι τόσο πόθο για μένα Πιο πολύ ο πάκο η Τι γίνεται ε, ε, ε, ε. <laughs> Και όχι εγώ Πρέπει να ξεπεράσει αυτό Είχα μια περίπτωση ενός που του βάζε Θα δεις το ένα ημίχρονο Το απαγόρευε το άλλο <laughs> Και ούτε καβγάζει γι' αυτό Εξομολογίζα εις πόφαγα γι' αυτό το... <laughs> <laughs> Λοιπόν πρέπει να δει κανείς γιατί αντιδρά Τι είναι αυτό που τον ενοχλεί Είναι μια ζήλια που έχει μέσα ότι ξεπερνάει Τι σημαίνει αυτό Τι για τον θα μπορούσα να πει αυτά, να πάει τον άντρο χαίρετε. αυτό να πάβει τον άνθρωπο μου γυναίκα μου να το ευχαριστεί και να βρω και έναν τρόπο προσέγγισης να συμμετέχω στη χαρά του. Να δω και εγώ ίσω τον αγώνα λίγο, να αστιέψω και λίγο και ξέρετε τα κόλπα που το γυνώμη μου παρακάτω δεν κάνει. <laughs> Όλη η ιστορία πρέπει να αναγνωρίσουμε μέσα μα τι είναι αυτό που μας ενοχλεί. Και αν ξεπεράσουμε αυτό μα, το ενοχλείο αυτό μα, βρίσκουμε πολλέ λύσει. Γίνομαστε πιο ευφυεί να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μα φέρνει συνέχεια με τον άλλο. Για παράδειγμα, μια γυναίκα. Οι γυναίκε έχουν τεράστια συνέχεια με την νοημοσύνη. Γι' αυτό μπορούν να σώσουν ή να κατεστρέψουν για τον άνθρωπο, όπω λέγεται το ραχούδι. Όταν μια γυναίκα θέλει όλα τα μπορεί. Λοιπόν. Όταν στο, στο παιδί της η γυναίκα επειδή δεν έχει το, αυτόν τον ανταγωνισμό και αυτή τη σύγκρουση βρίσκει τρόπους να το σώσει, να το κολακεύσει, να συνεννοηθεί. Με τον άντρα δεν βρίσκει, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός. Όταν λοιπόν ξεπεραστεί αυτό ο ανταγωνισμός, αυτή η αντιπαλότητα γινόμαστε πιο ευφύης και βρίσκουν πιο πολλέ γέφυρες συνεννόησης και επικοινωνία. Αυτό γενικότερα, αλλά δεν είναι πάντα έτσι, μπορεί να είναι ένας ο οποίο είναι στριφνός και εκεί είναι άλλη διαχείριση μιλούμε για μια φυσιολογική κατάσταση Κατά στην επιλογή τη συζύγου απορρίσουμε εντελώς την και δεύτερος, να... να <ettreLes Into things slayen> Ξέρει καμιά σάρκα χωρί πνεύμα. Λοιπόν, η σάρκα εννοεί όλο το όλο πρόσωπο. Δεν χωρίζει τα πράγματα. Και δεν απορρίπτει κανεί την ομορφιά. Ποιο το είπε αυτό. Απορρίπτει την αιμονή στην ομορφιά. Κάτι το οποίο φθείρεται. Οι, οι γυναίκε έχουν μια άλλη τακτική. Άλλη μέρα το. Οι άντρε τι κάνουν. Σου λέει, πάτερ. Να είναι πνευματικό άνθρωπο. είναι και ομορφή που σημαίνει 99,99,99,99... νόμος ε, είναι έχει και πνευματικότητα. <laughs> είναι τι ποσοστό το βάζει ο καθένας και πώς το αξιολογεί. Και τελικά, δεν πω άνθρωμα έτσι του τι θα κάνουμε, αυτό το κριτήριο έχει. Αλλά και το κριτήριο καθορίζεται από την υποδομή μας. Το πώς φτιάξαμε τα κριτήρια είναι το είδο που έχουμε, τη φαντασία που φτιάξαμε, τι χαρακτήρα έχουμε, τι ποιότητα έχουμε μέσα μας. Η ποιότητα της υπάρξιός μας... Που καλλιεργήσαμε, από ό,τι γεννηθήκαμε και με τη δική μα ελευθερία από το περιβάλλον μα, καθόρισε κάποια κριτήρια ζωή. Ένα από αυτά είναι και δεν επιλέγουμε. Η αιμονή μα σε κάτι δείχνει κάτι. Ασφαλώς κανεί δεν απορρίπτει κάτι, αλλά την μονοπλευρή, τη μονόχνοτη, την αιμονή σε αυτό είναι πρόβλημα. Και το πρόβλημα θα το καταλάβει μετά το γάμο, αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα θα το υποφέρει ο πνευματικό. Γιατί <laughs> θα καταλάβει το θαύμα κρατάει μερικού μήνε. Μετά τι γίνεται. Τι γίνεται μετά, τι είναι αν δεν υπάρχει δυνατότητα η σάρκα να ζωντανεύει, η, ζα, η σάρκα να ομορφαίνει διαρκώ, δεν έχει νόημα. Που έχει να κάνει όχι με την προσοχή στο σώμα. Και η γυναίκα πρέπει να προσέχει το σώμα τη, όπω και ο άντρα. Γιατί λένε οι γυναίκε μου οι άντρε, αν δεν πνίξει τα δόντια σου, τρέχουν τα σάλια σου, άφα τα παπούτσια σου, μυρίζουν με σου, τι θα το κάνουμε. <laughs> Προνόημα μόνο τη γυναίκα είναι, θέλει και αυτό προσοχή. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμω, και η γυναίκα ασφαλώ θα προσέχει τον ναι, εαυτό τη, αλλά αυτό. Ναι, αυτό που ανανεώνει την σχέση είναι εσωτερικές ανακαλύψεις εσωτερικές αναζητήσεις είναι το ζωντάνημα του είναι που αυτό έχει κόπο όπως με ένα φίλο σου που λες αρλούμπες και κουράζεσαι με κάποιον άλλο που επικοινωνεί λες κάτι καινούργιο και λες πω πω χάρηκα την ώρα σήμερα τι ώρα που ήταν κάτι ζωντανό αυτό λοιπόν είναι ανανέωση του προσώπου που ανανεώνει και τη σχέση ο άνθρωπος χρειάζεται λοιπόν να, να είναι ανήσυχος να δημιουργεί να αναζητεί αυτό το πράγμα λοιπόν το κάνει πλούσιο αυτός ο πλούτος θα βγει στη σχέση θα ζωντανέψει στη σχέση θα δώσει άλλη διάσταση στη στάρκα θα δώσει άλλη μορφή στην ίδια μορφή του προσώπου του άλλου Αυτό που δίνει άλλη μορφή και κοινεί καινούριο ενδιαφέρον στο ίδιο πρόσωπο είναι αυτή η εσωτερική ανανέωση που όμως είναι κόπο. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό γιατί θεωρούμε δεδομένα Ά, Ομορφή μα τελείωσε Αυτά Μόνο μία επειδή πολλοί ψάχνουν για εξομολόγηση και δεν μα βρίσκουν, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή, πρωινέ ώρε 10 με 12, θα παίρνετε τηλέφωνο να κλείνει ραντεβού. Εκείνο ο κύριο μετάσπρα μαλλιανί, μικρό, μην το βλέπετε έτσι. <laughs> 10 με 12, Δευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή, εκεί θα κλείνουμε ραντεβού. Θα παίρνετε τηλέφωνο, κλείνουμε ραντεβού. Για να απολοποιηθούν τα πράγματα. Διευχόντων Αγίου Πατέρου, Νημον Κύριε Ισού, Χριστέο Θεοσιμών, ελέησων και